Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η τοπική εδώ κοινωνία της ΚΟ έχει υποστεί μια ταλαιπωρία, έχει διχαστεί σε πολλές περιπτώσεις, έχει πληματιστεί ε, σε σχέση με, σχετικά με την ιδροή των προσφύγων εδώ στο νησί μας. Mm -hmm. Αυτό έχει επιφέρει πολλές επιπτώσεις, θα λέω πολύ συμπερασματικά, mm -hmm πολύ περιεκτικά. Αυτό έχει φέρει πολλές επιπτώσεις σε πολλούς τομεί κυρίως στην οικονομία αλλά και στην καθημερινότητα πολλών έτσι περιοχών στην πόλη Δισκό. Αυτό νομίζω ότι ήταν η αφορμή για να διατυπώνονται κάποιες ακραίε φωνές και μέχρι σε κάποια βάση να δικαιολογούνται κιόλας. Γιατί ε, τώρα να δικαιολογούνται? Το, ε, να δικαιολογούνται... Εξαιτίας των προβλημάτων, δηλαδή που μας Εξαιτίας αναφέρατε ακριβώς, λίγο πριν. Εξαιτίας των προβλημάτων. Ναι. Ε, αλλά πρέπει, είναι πολύ λεπτό ζήτημα αυτό, ε, κυρία Μέγα, είναι πάρα πολύ λεπτό ζήτημα. Πρέπει να το δούμε με πολύ ιδιαίτερη ανθρωπιστική σκουπιά ε, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όποιες κινήσεις κάνουμε. Και εμείς και το Υπουργείο. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι τα παιδιά δεν θα φοιτούν παράλληλα με, τα, με τους μαθητές τα πρωινά θα είναι μετά, έτσι δεν είναι ακριβώς, τα απόγευμα. Ακριβώς, δεν ακριβώς. θα έρχονται δηλαδή σε επαφή ε, τα ελληνάκια με τα μοιάσματα ναι, γιατί κάπως έτσι τα αντιλαμβάνονται ηρωνικά το ναι. λέω τα μοιάσματα γιατί ο κόσμος ναι, που, ναι, ναι, που ναι. με ακούει χρόνια ξέρει ποια είναι η θέση μου επ' αυτού ούτως ή άλλος κοιτάξτε η κόσυλοξενή μεγάλο αριθμό προσφυγόπουλων, δεν γνωρίζω ακριβώς τον ακριβή αριθμό mm -hmm. ε, δεν ξέρω αν να τον γνώριζει και κάποιο συγκεκριμένα το θέμα είναι ότι οφείλουμε mm -hmm. να ανοίξουμε την αγκαλιά μας και να αγκαλιάσουμε ε, όλα αυτά τα προσφυγόπουλα που να μην ξεχνάμε για ποιον λόγο έφυγαν από εκεί που έφυγαν ότι δεν ήταν επιλογή τους, ότι πολλά από αυτά δυστυχώ έχουν πνιγεί κατά τη διάρκεια της πορείας τους προς την ελευθερία mm -hmm. και προς τη ζωή υποτίθεται. Ε, οπότε θέλω να πιστεύω ότι και εμείς αν σε μια αντίστοιχη θέση θα ζητούσαμε μια συμπεριφορά από, την, από τους υπόλοιπους λαούς από την όποια χώρα μας φιλοξενούσε κάπως ανθρώπινη.